Στοιχη 14-17: Ερώτηση περί νηστία. 14. 17 ερωτηση περι ήλθαν σε αυτόν οι μαθητέ του Ιωάννου και είπαν: Δια εμεί και οι Φαρισαίοι νηστεύομεν πολύ, οι δε μαθητέ σου δεν υστεύουν. 15. Και είπαν σε αυτού ο Ιησούς Μήπω είναι δυνατόν οι προσκαλεσμένοι γάμων φίλοι του γαμβρού να πενθούν και να νηστεύουν, ενώ σου είναι μαζί του ο γαμβρό και ορτάζεται ο γάμο. Έτσι και οι μαθητέ μου, Εφόσον εγώ ονυμφίος της Εκκλησίας με μαζί τους δεν είναι δυνατόν να πενθούν. Θα όμως η μέρε που θα πάρουν από αυτούς τον υμφίων και τότε θα νηστεύσουν και θα πενθήσουν και θα κακοπαθήσουν. 16. Κανείς δεν πρέπει να βάλει επάνω εις παλαιών ρούχων εμβάλωμα από τεμάχιον υφάσματος καινούριου το οποίο νοσταμεταχείριστον είναι σκληρών. Διότι το καινούριο αυτό κομμάτι που ετέθει ως συμπλήρωμα Μαζεύει και αποσπά από το παλαιό ρούχο το μέρο, Επί του οποίου είναι ραφέ και το σχίσι μου γίνεται χειρότερο Έτσι και η νέα μου διδασκαλία δεν είναι ωφέλιμο να προσκοληθεί επάνω Εις εξωτερικού τύπου που επάλωσαν πλέον και είναι εφθαρμένοι Διότι και οι εξωτερικοί τύποι θα χρηστευτούν επιβλαβώς Και η διδασκαλία μου θα νοθευθεί Δεκαεπτά Ούτε βάλουν μουστων εισασκούς παλιούς που δεν αντέχουν στην βράση του μουστου οι σπάζουν οι ασκοί και ο ίνος γίνεται έξω και οι ασκοί θα χαθούν και θα γίνουν άχρηστοι. Αλλά βάλουν μουστον εις ασκούς καινούριου που αντέχουν. Και έτσι και τα δύο και οι ασκοί δηλαδή και ο μουστος διατηρούνται. Έτσι και τώρα οι Φαρισαίοι και όσοι τους ακολουθούν είναι παλαιοί ασκοί που δεν μπορούν να βαστάσουν τη νέα διδασκαλία μου την οποία θα παραλάβουν οι μου που ομοιάζουν προ νέα βήματα και νέου ασκούς.